Η ευχή αυτή, οι δύο αυτές λέξεις, Χριστός Ανέστη, όπως το έχουμε πει κι άλλη φορά, δεν είναι απλά ένα μήνυμα ή ένας χαιρετισμός, αλλά πρέπει να αποτελούν για τη ζωή μας οι δύο αυτές λέξεις, διαρκές βίωμα και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βλέπετε εσείς που ασφαλώς έχετε διαβάσει κάποιους βίους Αγίων υπήρξαν Άγιοι οι οποίοι άσχετα από το αν ήταν πασχαλινή περίοδος ή όχι το Χριστός Ανέστη το έλεγαν συνεχώς Ακριβώς διότι ήταν βίωμα. Ακριβώς διότι το ζούσαν. Και αλήμονο εάν δεν ζούμε την Ανάσταση του Κυρίου. Διότι ξέρετε, η Ανάσταση του Κυρίου είναι αυτή η οποία ουσιαστικά μας παρηγορεί. Ειδικά όταν φτάνουμε εκεί στην κρίσιμη ώρα του θανάτου εκεί όπου πλησιάζουμε να ασπαστούμε το νεκρό εκεί που βλέπουμε το προσφυλές μας πρόσωπο να κοίταιται άπνουν και νεκρών μέσα εις ένα φέρετρο εκείνη τη στιγμή χρειάζεται όσο τίποτε άλλο το βίωμα της Αναστάσεως για να μην περάσει ούτε επιστηγμήν από το μυαλό μας ότι ο άνθρωπος χάνεται και εξαφανίζεται αλλά αντίθετα να κυριαρχεί πάντοτε μέσα μας ότι διά των άνθρωπων δεν υπάρχει τέλος απλά υπάρχει ένα βιολογικό τέλος δηλαδή τελειώνει κάπου η ζωή του σαρκίου τελειώνει κάπου η ζωή του κορμιού αλλά η ζωή της ψυχής δεν τελειώνει ποτέ διότι η ψυχή είναι αθάνατος και όπως ο Χριστός ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός μας απέδειξε με την Ανάστασή Του ότι δεν υπάρχει θάνατος και ότι Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτο θάνατον πατήσας και της η ζωήν χαρισάμενος δηλαδή με την Αναστασή Του ο Κύριος εχάρισε ζωή σε αυτούς που είναι μέσα στα μνήματα αυτό σημαίνει ότι για όλους μας Και για αυτούς που έφυγαν Και για αυτούς που θα φύγουν Και για όλους μας που θα φύγουμε Γιατί αυτή είναι η πορεία Η βιολογική Του ανθρωπίνου σώματος Για όλους μας λοιπόν που θα φύγουμε Δεν υπάρχει εξαφάνισης Δεν υπάρχει θάνατος Αλλά υπάρχει η μετάβαση Υπάρχει η μεταφορά του ανθρώπου από τα λυπηρότερα προς τα ευχαριστότερα, προς αυτά τα οποία είναι πιο ευχάριστα. Επομένως, οι δύο αυτές λέξεις, Χριστός Ανέστη, αλλά και η απάντηση Αλυθός Ανέστη, να είναι για όλους μας ένα βίωμα. Δύο λέξεις οι οποίες θα μας συγκλονίζουν, δύο λέξεις οι οποίες θα αποτελούν μέσα μας ένα βαθύ βίωμα και περιεχόμενο και όπως είπα και πάλι αυτές οι δύο λέξεις να μην μας αφήνουν ποτέ να κλονιστούμε από την πεποίθηση και την πίστη ότι μετά των θάνατων υπάρχει ο παράδεισος και υπάρχει ασφαλώς και η κόλασης Την οποία όμω απεύχομαι και να απεύχεστε κι εσείς Και όλοι να ευχόμαστε και να αγωνιζόμαστε για να ευρεθούμε εκεί εις την Βασιλεία του Θεού Βεβαίως αυτά που σας είπα θέλω να τα αισθανθείτε και σαν ένα μήνυμα ότι πλέον ο Χριστιανός θα πρέπει την Ανάσταση του Κυρίου μας να μην την αισθάνεται μόνον μέσα του αλλά και να την διακηρύτει όταν βλέπεις ότι ο άνθρωπος, ο χριστιανός ντρέπεται να μιλήσει με τη γλώσσα αυτή της αγηθείας με τη γλώσσα του Χριστό Ανέστη και σκέπτεται είτε ποιο είναι ο απέναντί του είτε ποιο είναι αυτός που θα σηκώσει το τηλέφωνο είτε ποιος είναι αυτός που θα ανοίξει την πόρτα και διστάζει να μιλήσει τη γλώσσα της αληθείας διστάζει δηλαδή να πει το Χριστός Ανέστη αυτό σημαίνει ότι ντρέπεται δια την Ανάσταση του Χριστού και εδώ μεν ντρέπεσε αλλά θα έρθει η ώρα και η στιγμή κατά την οποία θα πικραθείς πάρα πολύ δια την τροπή σου, θα πικραθείς πάρα πολύ δια το ότι εντράπηκες να κυρίξεις την Ανάσταση του Κυρίου και θα δεις τελικά ότι αυτή την Ανάσταση που έπρεπε να διακηρύτης και σε αυτή την Ανάσταση του Κυρίου που και εσύ και εγώ οφείλουμε τα πάντα, οφείλουμε το ότι θα βρεθούμε και εύχομαι να βρεθούμε εις την βασιλεία των ουρανών αυτή την Ανάσταση του Κυρίου την πρόδοσες, την αρνήθηκε, την ετράφικες, την απέφυγες να την ομολογήσεις και αυτή η Ανάσταση του Κυρίου πιθανόν το απέφτομαι αυτό να σταθεί εμπόδιο για την σωτηρία σου κατά την άλλη ζωή διότι θυμάστε τι είπε ο Κύριος αυτός που θα με εντραπεί έμπροστα εν των ανθρώπων, θα τον εντραπώ και εγώ έμπροστα του πατρός μου, του εν ουρανής. Και βεβαίως ντρεπόμενοι να πούμε το ότι Χριστός ανέστη, ντρεπόμαστε των Χριστών. Και βεβαίως η ντροπή αυτή θα γυρίσει κάποια στιγμή στα κεφάλια μας. Και βεβαίως δεν θέλω να προχωρήσω και να πω τις συνέπειες τις οποίες θα έχουμε να υποστούμε και κατά πόσον αυτή η ντροπή, η ίδια αυτή η ντροπή θα μας εκδικηθεί κατά την ημέρα της κρίσεως. Ωραία πίστευα. Δεν δεν έχουμε φως, έχουμε φως. ωραία, ωραία, ωραία. Μετά από αυτά τα εισαγωγικά στην Ανάσταση του Κυρίου και εισαγωγικά βεβαίως στο νέο κύκλο κηρυγμάτων που ανοίγουμε σήμερα μετά τις διακοπές που είχαμε ερχόμαστε να συνεχίσουμε στα γεωγραφικά αγιογραφικά μας μαθήματα και βεβαίως από το βιβλίο που ήδη έχουμε αρχίσει από την αρχή του έτους το βιβλίο της Παλαιάς διαδίκεις της Παριμείος του Σολομόντος και θα θυμίσω απλά ότι έχουμε μείνει στο τρίτο κεφάλαιο και έχουμε ερμηνεύσει μέχρι και τον τρίτο στίχο Με λίγα λόγια θα σας υπενθυμίσω αυτά τα οποία ήδη έχουμε διδαχθεί και έχουμε υπή, τα οποία βεβαίως είναι κεφάλαια ζωής και όσοι από σας την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έκανατε τις ακολουθίες σας είτε και μόνοι στο σπίτι σας μέσα από τα βιβλία της Εκκλησίας όμως είτε παρακολουθούσατε ανελιπώς τις ακολουθίες στις Εκκλησίες αν πηγαίνατε αυτά τα οποία έχουμε διδαχτεί θα τα ακούσατε οπωσδήποτε διότι οι παροιμίες του Σολομόντος την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι ένα βασικό ανάγνωσμα εις την Εκκλησία μας οι παροιμίες του Σολομόντος είναι βασικό ανάγνωσμα κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Στο τρίτο κεφάλαιο λοιπόν, στους τρεις πρώτους στίχους που ήδη έχουμε ερμηνεύσει ο Κύριος μας υπενθυμίζει ότι τα λόγια μου, λέει παιδί μου, φύλαξέ τα μέσα στην καρδιά σου και προσπάθησε να τα κάνεις βίωμά σου τα λόγια του Κυρίου να τα κάνεις βίωμά σου αυτό αν το αναλύσω θα πρέπει ή να φύγετε εσείς ή να φύγω εγώ ένα από τα δυο αν αναλύσω τι σημαίνει τα λόγια του Κυρίου να γίνουν το βίωμά μας, θα πρέπει ή εσείς να εντραπείτε για αυτά που θα ακούσετε, ή εγώ βλέποντας τη δική σας αδιαφορία να σηκωθώ να φύγω εγώ. Γιατί άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Τι σημαίνει τα λόγια μου, φύλαξέ τα μέσα στην καρδιά σου και να τα τηρείς. Σημαίνει αγαπητοί μου αδελφοί ότι δια των Χριστών δεν υπάρχουν εποχές και δεν υπάρχουν κοινωνίες ανθρώπων και δεν μπορείς να προφασίζεσαι συνεχώς και να λες μα εγώ είμαι παντρεμένος ή εγώ ζω ανάμεσα στους ανθρώπους ή εγώ πολιτεύομαι ανάμεσα μέσα στο, στο, στον 21ο αιώνα, στον 21 αιώνα γύρω ο κόσμος έχει εξελιχθεί τόσο πολύ εγώ θα συνεχίσω να είμαι με τον Χριστό βλέπετε ότι ο Χριστός δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να αλλάξει τα λόγια Του και δεν είπε ότι τα λόγια μου ισχύουν μόνο για τους 15 πρώτους αιώνες και μετά από τον 16ο αιώνα και μετά θα σας δώσω άλλα Ευαγγέλια και καινούριους νόμους ο λόγος του Κυρίου είναι διαχρονικός Ο λόγος του Κυρίου είναι αιώνιος Ο λόγος του Κυρίου για τον σωστό και πιστό μαθητή του Είναι λόγος αιώνιος που θα πρέπει να τον τηρεί Ανά πάσα στιγμή και ώρα Άσχετα αν είναι το 2000 ή το 2002 Ή το 3000 ή το 5000 ή το 15000 Άσχετα από ποια εποχή και αν βρίσκεται ο χριστιανός άσχετα κατά πόσον η εξέλιξη γύρω του φαίνεται ή δεν φαίνεται ή είναι εξέλιξης προς το καλό ή είναι εξέλιξης προς το πονηρό αυτό που θα πρέπει να κυριαρχεί μέσα μας και αυτό σημαίνει ο λόγος μου να φυλάγεται μέσα στην καρδιά σου σημαίνει ότι δεν θα κοιτάξεις που πάει το ρεύμα δεν θα κοιτάξεις τι απαιτήσει έχει ο κόσμος από σένα Δεν θα κοιτάξεις τι ζητάει ο κόσμος από σένα Θα κοιτάξεις τι ζητάει ο Θεός από σένα Και τότε θα μπορείς να καυχάσαι ότι είσαι χριστιανός, σωστός, πιστό μέλος της Εκκλησίας του Χριστού Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στο πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης Που φαντάζομαι πήγατε στην Εκκλησία θα το ακούσατε Τήρησον λέει αυτού κύριοι πάτερ μου, τήρησον αυτού εκ του κόσμου. Φύλαξέ του λέει από τον κόσμο. Και δεν ξέρω αν προσέξατε κάτι παρακάτω λέει κάτι άλλο. Ουζητώ ή να άρει αυτού εκ του κόσμου. Δεν σου ζητώ λέει πάτερ μου. Να τους πάρεις, να τους διώξεις από τον κόσμο Να τους στείλεις σε μια έρημο Να πάνε να οι χριστιανοί Μακριά από τον κόσμο Όχι Μέσα στον κόσμο θα είναι Αλλά φύλαξέ τους από την επιρροή του κόσμου Θα ζουν μέσα στον κόσμο Αλλά μέσα στην καρδιά τους δεν θα αφήνουν να μπει το πιστεύω του κόσμου αλλά θα, θα, θα μπαίνει στην καρδιά τους μόνον ο λόγος ο δικό σου. Και γι' αυτό βλέπετε αυτό, οι μαθητές το τήρησαν και όλοι οι μετέπειτα μαθητές του Χριστού. Τι νομίζετε η εποχή δική μας είναι μόνο δύσκολη. Το 2003 για ρωτήστε τους Αγίους, οι οποίοι έζησαν λίγα χρόνια μετά αφότου έφυγε ο Κύριος που άρχισαν οι διωγμοί μέσα στη Ρώμη. Για ρωτήστε να δείτε, διαβάστε μάλλον να δείτε, τι έκανε ο κόσμος και τι κάναν οι Άγιοι. Ο κόσμος πήγαινε εκεί, θε. Όχι, ο μαθητής του Χριστού πήγαινε εδώθε. Ο μαθητής του Χριστού είχε πάντα τη δική του πορεία μόνον σύμφωνα με το θέλημα του Θεού αυτή ήταν η πηξίδα και ο γνώμονας της πορείας του κάθε χριστιανού προς τον Χριστό άσχετα από το ποια εποχή ζούσε και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο γιατί βλέπετε η εκκλησία μας μέχρι και σήμερα μας λέει διαβάστε τους βίους των Αγίων γιατί το λέει διότι και εσύ ο Χριστιανός και εγώ του 2003 πρέπει να βαδίσω όπως ο Άγιος Γεώργιος ο οποίος έζησε το δεύτερο αιώνα. Είτε το 200 είτε το 2003 η πορεία είναι η ίδια. Όπως εβάδισε ο Απόστολος Πέτρος που έζησε την πρώτη εκατονταετία πρώτο αιώνα που ήταν ο Κύριος εδώ στη γη έτσι πρέπει να βαδίσω και εγώ που είμαι 20 αιώνες μετά αργότερα 2.000 χρόνια δεν αλλάζουν αυτά ο λόγος του Κυρίου είναι ο ίδιος απαραχάρακτος απαράλακτος και δεν έχω το δικαίωμα να τον διασαλεύω ανάλογα με τα γούστα μου και ανάλογα με τις επιθυμίες μου αυτό που έγραψε τότε η Αγία Γραφή για να μην το διορθώνει βλέπετε ο Κύριος σημαίνει ότι ισχύει και για μας σήμερα και θα ισχύει όσο κι αν θέλουν οι χριστιανοί ή μάλλον οι άπιστοι να τον παραχαράξουν και να τον σβήσουν τον νόμο του Κυρίου και να τον βάλουν στο περιθώριο ο λόγος του Κυρίου δεν παραχαράσεται και δεν διασαλεύεται και δεν σβήνει πολύ περισσότερο θα σβηστούν όλοι αυτοί οι οποίοι πήραν τις γομολάστιχες του σαντανά για να σβήσουν τον νόμο του Κυρίου αυτοί θα σβηστούν αλλά ο νόμος του Κυρίου δεν θα σβηστεί είναι και διαβεβαίωση που μας κάνει ο ίδιος ο Κύριος ο ουρανός και η γη παρελεύσονται ο ουρανός και η γη θα σβηστούν θα εξαφανιστούν αλλά ο λόγος μου ουμοι παρέλθει ο λόγος μου δεν θα σβηστεί. Και αυτό ας το ακούσουμε καλά όλοι και ας μη ματαιοπονούν αυτοί οι οποίοι επιβουλεύονται την Αγία Γραφή και θέλουν κάποια πράγματα να τα παραχαράξουμε και να τα σβήσουμε. Και άλλος λέει να αφήσουμε, η Εκκλησία στον 20ο αιώνα πρέπει να μοντερνιστεί και πρέπει να αποκτήσει άλλο είθος και πρέπει να δεχτεί τις προγραμμιές σχέσεις Και πρέπει να δεχτεί τις βρωμιές Και πρέπει να συμβιβαστεί με τις, με, με, με τις ενήθικες επιδιώξεις και επιθυμίες των νεαρών Όχι. Όχι Μα το είπε ο Χριστόδουλος Δεν μενιάζει νοιάζει τι είπε ο Χριστόδουλος Ας το έχω ξαναπεί Μην, με, μην αρχίσω πάλι και, κάνω, αρχίζω και φωνάζω εδώ μέσα Δεν με νοιάζει τι είπε ο Χριστόδουλος και πολύ καλά είπε ένας ιερέας μου, το έπανε, δεν το ξέρω Εβγήκε στην τηλεόραση κάποιος ιερετών, σηκοφαντήσαν ένα ιερέα Και λέει ο Χριστόδουλος να πάει να κοιτάξει την εκκλησία του Εγώ στην εκκλησία μου δεν έχουμε υποδείξεις από τον Χριστόδουλο Ο Χριστόδουλος να κοιτάξει την εκκλησία του. Δεν κανονίζει την εκκλησία ο Χριστόδουλος Ξυπνάτε αδερφοί μου δεν έχω να πω τίποτα εναντίον του, αλλά επειδή το χρησιμοποιούν πολύ αυτό συνεχώς ως επιχείρημα. Τι είπε ο Χριστόδωρος, δεν είπε να πάμε και με τα σότ, δεν είπε να πάμε και, και γυμνές, δεν είπε να κάνουμε και το ένα... Δεν με ενδιαφέρει τι είπε ο Χριστός. Αν είπε τέτοια πράγματα, ο άνθρωπος είναι αιρετικός. Έπεσε σε πλάνη. Αν είπε τέτοια πράγματα, εγώ δεν τα άκουσα, αλλά αν είπε τέτοια πράγματα, είναι πλανεμένος. Αν είπε τέτοια πράγματα, είναι πλανεμένος. Πιθανό να είπε άλλα και να μην τα καταλάβατε. Αλλά αν είπε τέτοια είναι πλανεμένος. Αλλά ο Χριστόδουλος δεν είναι Χριστός. Εγώ δεν ευαφτίστηκα στο όνομα του Χριστόδουλου ούτε συμβαφτίστηκε στο όνομα του Χριστόδουλου. Ευαφτιστήκαμε στο όνομα του κυρίου Ιβώνη του Χριστού και της Αγίας Τριάδος. Έτσι δεν είπα ο δεν ευάφτιζε βαφτίζεται ο δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρός όχι του Χριστόδουλου και του Υιού όχι του Χριστόδουλου και του Αγίου Πνεύματος λοιπόν τελείωσε ο Χριστόδουλος ο Χριστόδουλος θα σχετάξει να μπει σωστά και να ενεργήσει σωστά από το ρόλο που του ανέθεσε η Εκκλησία, και αυτός ένας άνθρωπος και τίποτε άλλο Α πάψουμε λοιπόν αυτές τις φιλοσοφίες αυτές τις ανοησίες μας το νόμο της Εκκλησίας δεν τον βάζει ο Χριστόδουλος. Το νόμο της Εκκλησίας τον βάζει ο Χριστός. Τον έβαλε μια για πάντα και τελείωσε. Να είμαστε σαφείς. Είπε ο Χριστόδουλος και είδες κάτι που μέχρι πρώτη να σε σοβαρές και προεπισμένες στην Εκκλησία αρχίσαν να βάφονται, αρχίσαν να κόβουν τα μαλλιά τους, αρχίσαν να σηκώνουν τη φούστα τους ψηλά, αρχίσαν να βάφουν νύχια, παντελώνια μέσα στην Εκκλησία άρα εσείς δεν είσαστε πότε του Χριστού, του Χριστού. Άντε να σας κρίνει ο Χριστότουλος μετά, αύριο. για να δούμε θα σας μπάσει στο παράδεισο ο Χριστότουλος για να δούμε θα σας μπάσει στο παράδεισο ο Χριστότουλος ο Χριστότουλος θα ανωκριτήσει εκείνη την ημέρα ή ο Χριστός Τα λόγια λοιπόν του Χριστού, του Χριστού τα λόγια Θα είναι λέει μέσα, φύλαξε τα εδώ μέσα Και όπως μας έλεγε ο Άγιος Ετούτος εδώ που άνοιξε και τούτη την αίθουσα που έρχεστε εσείς και παρακολουθείτε τα κηρύγματα Όπως μας έλεγε δεν με ενδιαφέρει, δεν παναντώπι ο Πατριάρχης Έτσι μας έλεγε πολλές φορές Δεν παναντώπι ο Πατριάρχης, εμένα με ενδιαφέρει τι ο Χριστός, όχι τι Πατριάρχης και αν ο Πατριάρχης άλεψε το μυαλό του και λέει βλακίες Δεν θα πάω στον Πατριάρχη, θα πάω στον Χριστό Αυτά λοιπόν να μπαίνουν στο μυαλό μας Και να γίνονται άπαξ διαπαντός Να μένουν ως αιώνια σύμβολα μέσα μας Για να πάμε λοιπόν παρακάτω Γιατί η ώρα περνάει δυστυχώς Και όταν πάρει και μενα η γλώσσα μου μπροστά Αρχίζω και ξεφεύγω Τι λέει παρακάτω στον τέταρτο στίχο Και προνοού Καλά Ενώπιον Κυρίου και ανθρώπων Τι λέει προνοού Τι σημαίνει αυτό Λάβε λέει πρόνοιαν Ούτως ώστε η διαγωγή σου ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων να είναι η τέλεια, η σωστή. Επομένως έχω, έχουμε αδελφοί μου να αγωνιστούμε σε δύο μέτωπα Σε δύο μέτωπα Το πρώτο μέτωπο είναι να είμαι σωστός τέλειος ενώπιον του Θεού και το δεύτερο να είμαι τέλειο ενώπιον των ανθρώπων. Και θέλετε να σα το βρω αυτό και στην Αγία Γραφή στην καινή διαθήκη. Τι είπε ο κύριος, ποια δεν είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Άκουε Ισραήλ. Άκουε Ισραήλ. Άκουλα του Θεού δηλαδή. Αυτή εστί η πρώτη και μεγάλη εντολή. Πια αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εξ της ψυχής σου και εξ καρδία καρδίας σου και εξ όλης ισχύως σου και εξ τη σου Δευτέρα δε ομία, ακού τι λέει Δευτέρα ομία με την πρώτη αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε Αυτόν Τα ακούτε κυράδες μου Τα ακούτε κύριε μου Δύο εντολέ λοιπόν Οι οποίε είναι Η απαρχή του αγώνος μας Πρώτον αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου Αυτό που λέει εδώ Προνοού καλά ενώπιον Κυρίου και ανθρώπου Πρόσεξε λέει να είσαι τέλειος Να αγωνίζεσαι και να είσαι τέλειος ενώπιον του Θεού πρώτα και των ανθρώπων μετά. Και τι εννοεί να είσαι τέλειος. Ενώπιον του Κυρίου, ο νόμος του Κυρίου να μην σε ελέγχει στο παραμικρό. Ποιος μπορεί να το πει αυτό. Για να ανοίξουμε την Αγία Εναγραφή να δούμε σε πόσα μας πιάνει ο νόμος του Κυρίου. Για να ανοίξουμε να δούμε. Σε πόσα έργα μας είμαστε λάθος, σε πόσα λόγια μας είμαστε λάθος, σε πόσους λογισμούς μας είμαστε λάθος, σε πόσες υπερβολές είμαστε λάθος, σε πόσες κινήσεις είμαστε λάθος. λάθη Και απέναντι του Θεού και απέναντι των ανθρώπων. Και είδες τι λέει, να σε σωστός λέει απέναντι στους ανθρώπους. Όχι να σου πούνε μπράβο οι άνθρωποι, όχι. Εσύ να είσαι σωστός απέναντι στον άλλον Μπορεί ο άλλος να πικραθεί Από τη δική σου τη συμπεριφορά Δεν σε ενδιαφέρει αυτό Σε ενδιαφέρει Εσύ να είσαι σωστός Απέναντί του Γιατί βλέπετε σήμερα οι άνθρωποι Έχουν μάθει στο ψέμα Στην απάτη, Έχουν μάθει Να περιγελώνται μεταξύ τους Να κοροϊδεύονται Να κολακεύονται άκουγα το πρωί μη γελάστε άκουγα το πρωί δύο γρία συναντηθήκανε λέει τι κούκλα είσαι εσύ δύο γριαίες τα μούτρα του Ζαρομέρα τι κούκλα λέει εσύ είσαι, είσαι? Ε, λοιπόν, ακούτε φρασιολογία ακούτε κοροϊδία ακούτε κολακία ακούτε ψεύδος ακούτε ψεύδος Δεν είναι αυτή η αλήθεια που θα πεις, δεν είναι αυτή η σωστή συμπεριφορά απέναντι στον συνάνθρωπο. Η συμπεριφορά η ορτή προς τον συνάνθρωπο, για την οποία είπε ο Κύριος ότι είναι αντίστοιχη με τη συμπεριφορά μας προς τον Θεό, είναι να είμαστε σοβαροί, να είμαστε ευπρεπείς, να είμαστε συμπονετικοί, να είμαστε ο πλησίον, ο πραγματικός πλησίον του συνανθρώπου και ας αφήσουμε αυτές τις ακλαμάρες. Τον άλλον να τον δεις πραγματικά σαν αδελφό σου γιατί είναι αδερφός σου Έτσι δεν είπε, τον πλησίον σου λέει ως αυτόν; Εσύ ο χριστιανός πως περιποιείσαι τον εαυτό σου Δεν θα τον περιποιηθείς Και κυρίως από ψυχικής και πνευματικής πλευρά δεν θα τον περιποιηθείς ε, λοιπόν, όπως θα περιποιηθείς και θα περιθάλψεις τον εαυτό σου, έτσι θα περιθάλψεις και τον άλλον. Αυτή είναι η εντολή που μας αφημάει, μα ο άλλος με βρίζει. Καλά σου κάνει. Καλά σου κάνει και καλά μου κάνει. Από εκεί και πέρα όμως εγώ δεν έχω δικαίωμα ούτε να του ανταποδώσω τη σύμβρηση, ούτε και να του κρατήσω χρεωστούμενα για αυτά που μου είπε βλέπετε δεν κάνει τέτοιες εξερεύσεις ο νόμος του Κυρίου. στον άλλον δεν θα συμπεριφερθείς όπως σου συμπεριφερθήκε, θα συμπεριφερθείς όπως πρέπει να του συμπεριφερθείς. εκείνος ευρίζει, εσύ να τον έφυγες. εσύ να θα... είμαστε το λόγο του Κυρίου τι είπε. ευλογείτε τους καταρωμένους εμάς. Αυτό που σε καταργέται, εσύ λέει να τον ευλογείς, να τον έφτιασαι από μέσα σου. Καλός πείτε της μισούς είναι μας. Αυτός που σε μισεί, εσύ λέει να του κάνεις το καλό. Και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζών των εμάς και διωκών εμάς. Και αυτός λέει που σε διώκει, που σε υβρίζει, που δεν σε αφήνει να σταθεί σε χλωρό χλαρί. εσύ γονάτισε γι' αυτόν και κάνε προσευχή. Αλλά βλέπετε η ηθική η δική μα τώρα έχει πάρει άλλε στροφέ πλέον. Φτιάξαμε δικό μας Ευαγγέλιο και γι' αυτό σα είπα θα μας βίσει ο Θεός. Θα μας βίσει. Γιατί παραχαράξαμε τον νόμο του. Γιατί προσπαθήσαμε να αμβλύνουμε και να αλλάξουμε τις εντολές του. Ο Χριστός δεν είπε ούτε μίσος, ούτε κακία, ούτε κρατούμενα, ούτε τίποτα. Ο Κύριος είπε «αυτόν που σε ευρίζει θα τον ευλογείς» «αυτόν που σε καταργέται θα τον έφυγεσαι» «αυτόν που σε διώκει εσύ θα κάνεις προσευχή γι' αυτό» «για να είσαστε» είδατε τι λέει στο τέλος «Η να ΙΙΙ έσεστε του Πατρός μου για να είσαστε πραγματικά παιδιά του Θεού» «αν θέλετε να είσαστε» Και εδώ δεν ήρθες εδώ να ακούσεις να περάσεις μια ωραία ωρίτσα να ξεφύγεις μόνο από τα παιδιά και από τα εγγόνια στο σπίτι που κάνουν τις τρέλες τους και δεν σε αφήνουν να εσυχάσεις. Εδώ ήρθες, φαντάζομαι Ιδάλλως άμα δεν είναι έτσι καλύτερα μην έρχες Εδώ ήρθες να διδαχθείς το Λόγο του Κυρίου και όχι μόνο να διδαχθείς αλλά και να προσαρμόσεις τη ζωή σου επάνω στο Λόγο του Κυρίου Άκου τώρα παρακάτω, όλο διδάγματα είναι εδώ ο λόγος του Κυρίου, όλο διδάγματα. Όλο διδάγματα, θα δείτε μέσα σε αυτά τα κεφάλαια της Αγίας Γραφής, θα γίνει μία ολοκληρωτική ανασκόπηση της ζωής μας, πώς πρέπει να είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Ειδικά εδώ η παροιμίας, γι' αυτό σας είπα και μέσα στη Σαρακοστή, τη Μεγάλη Σαρακοστή, που είναι ιδιαίτερα περίοδος αγώνο, η Αγία Γραφή μας έχει βάλει αυτό το βιβλίο, γιατί αυτό ακριβώς έχει τα χαρακτηριστικά του σωστού χριστιανού Του σωστού Γιατί σωστός χριστιανός δεν είναι αυτός που νομίζεις εσύ Πήγα στην εκκλησία, έκανε το σταυρό μου Κάνω την προσευχή μου κάθε μέρα και πάω και κοιμάμαι Όχι δεν είναι αυτός ο χριστιανός δεν είναι αυτός Ο χριστιανός κρίνεται από κάθε λεπτομέρεια της ζωής του υπεπιθός ενόλη την καρδία Επιθεώ. επειδή σοφία μη επέρου άκου τι λέει εδώ να αφήνεις λέει όλη σου την εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού όχι στις δικές σου τις δυνάμεις Θα κάνω εγώ, ε, θα το μεγαλώσω εγώ το παιδί μου, ε, θα το κάνω εγώ επιστήμονα το παιδί μου, ε, θα δεις εδώ τι θα γίνει, τι θα γίνει, και το παιδί σου δέκα χρονών πέθανε, τι έκανες, γιατί δεν μπόρεσες να το γλιτώσει. εσύ που θα έκανε εσύ που θα αύτιανες, εσύ που θα ΦΑ ΦΑ ΦΑ ΦΑ ΦΑ ΦΑ ΦΑ ΦΑ Εσύ τι έκανες τελικά Τι έκανες Αναγόρευσες τον, τον εαυτόν σου σαν Θεό Και θυμάστε την λένε η πράξη των Αποστόλων Λέει κάποια μέρα εκείνος ο Ηρώδης Όχι εκείνος που σκότωσε τα παιδιά Εγγονός εκείνος, που σκότωσε τα παιδιά Εβγήκε λέει σε ένα μπαλκόνι Και την ώρα που χαιρέταγε τον κόσμο Ο κόσμος του έλεγε εσύ λέει Θεός Εσύ είσαι ο Θεός μας Και εκείνη τη στιγμή το πίστεψε αυτός ο Ελείνος Και κατέβηκε λέει άγγελος Τον επάταξε Και τον εσκότωσε Και έγινε λέει σκολικό βρότος Τον έφαγαν τα σκουλίκια επιτόπου Δεν είσαι ούτε Θεός είσαι ούτε μπορείς να κάνεις το παραμικρό στη ζωή σου, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις ούτε και εσύ ούτε και εγώ ή μάλλον έκανα ένα λάθος ένα μπορούμε να το κάνουμε μόνο αμαρτίες μπορούμε να κάνουμε εκείνο μπορούμε να το κάνουμε αλλά τίποτα καλό τίποτα, καλό τίποτα γι' αυτό είδατε το πέτει ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη, τι λέει χωρίσε μου ουδίναστε ποιήν ουδέν άμα εγώ δεν βάλω το χεράκι μου εσείς δεν κάνετε τίποτα τίποτα γι' αυτό λέει εις τυπεπιθός εν όλη καρδία επί Θεό με όλη σου την καρδιά λέει δώστα όλα στο Θεό άφησέ τα εκεί στην πρόνοια του Θεού άφησέ τα εκεί Ακή. στα χέρια τα δυνατά τα παντοδύναμα χέρια του Θεού και πες σε Θεέ μου πάρε αυτή την υπόθεση εσύ Λύστην εσύ Εγώ δεν μπορώ. δεν μπορώ Μπορείς να λύσεις προβλήματα εσύ Μπορώ να λύσω προβλήματα εγώ Κανείς δεν μπορεί να λύσει Ποιος μπορεί να τα λύγει τα προβλήματα Για ποιον μόνο τα προβλήματα Δεν έχουνε καμία δυσκολία Μόνο για τον Θεό Όλα ο Κύριος μπορεί να τα λύσει Αρκεί να του τα βάλω στα χέρια του του λοιπόν, πω εγώ δεν μπορώ Εγώ είμαι ανήμπορος Εγώ είμαι άχρηστο. Αυτά είναι όλα δικά σου Εσύ θα μου τα λύσει. Και ξέρεις αυτό δεν τον κουράζει τον Χριστό Αυτό τον χαροποιεί τον χριστών. Ο Κύριος αυτό το θέλει να το ακούσει Από το στόμα σου και από το στόμα μου Ευχαριστείτε Τι νομίζετε σημαίνει εκείνο που λέει η αποκάλυψη δώσ' μου η εσύν καρδία Τι σημαίνει αυτό. Δώσ' μου παιδάκι μου εμένα τα προβλήματά σου που σε απασχολούν. Δώσ' τα μου μένα. Δώσ' τα, δώσ τα μου μένα. Δώσ τα. δώσ' τα μου να σταλίσω εγώ. Αλλά εμεί δεν θέλουμε. Εμεί δεν θέλουμε. Εμεί είπαμε θέλουμε μόνοι μα να τα κανονίσουμε τα πράγματα. Βρε άστα στο Θεό τα πράγματα Ξέρει εκείνος καλύτερα από σένα Όχι Να πάει το παιδί μου για καλόγερος Βρε άστο ξέρει ο Θεός μου το στέλνει το παιδί σου Άστο το καημένο να, να, να διαλέξει τον δρόμο του Άστο Όχι Βρε αν αυτή είναι η πορεία του Άστο να πάει στο καλό του Όχι και μετά εγώ να καλή μάνα α, εγώ, α, εγώ εγώ εγώ ήμουνα καλή μάνα εγώ το πήγαινα στην εκκλησία το παιδί αυτά λένε στην εξομολόγηση υπουργότητα άφησε τη μέρη μνά εις πεπιθός εν όλη καρδία επί Θεό έχει εμπιστοσύνη ρε στον Θεό έχει εμπιστοσύνη στον Θεό το συνιστών θεώρησε. Άφησε να το λύσει το πρόβλημά σου ο Θεό και εκείνο ξέρει πολύ καλύτερα από σένα. Ξέρει πολύ καλύτερα και τι λέει παρακάτω. Επειδή εσύ σοφία μη επέρου και αυτό το λέει κυρίω για μα για μας κυρίως τους μορφωμένους ας το πούμε μορφωμένους που μάθαμε πέντε γράμματα και πήρε το μυαλό μας αέρα και αρχίζουμε και καυχόμαστε ότι κάποιοι είμαστε και κάτι ξέρουμε τίποτα δεν ξέρουμε τίποτα δεν ξέρουμε και θα πρέπει να επαναλάβουμε πάντοτε εκείνο το του σοφούς ο κράτους που έλεγε ότι δεν είδα ότι ουδέν είδα ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω και όντως εκαταλείψει η χάρη του Θεού, την ξέρω τίποτα δεν ξέρω τίποτα δεν ξέρω και εδώ που κάθομαι και αν η εκκλησία μου ανέθεσε αυτό το δύσκολο ρόλο του ιεροκήρυκα αν κάθουμε εδώ σε αυτή την έντρα δεν κάθομαι γιατί ξέρω κάθουμε διότι με φωτίζει η χάρη του Θεού και μέσα της, από, τη, από τη χάρη του Θεού κινείται η γλώσσα μου, αν με εκαταλείψει αυτή η χάρη του Θεού πάει λολάθηκα. Πάει για τα... να με δέσετε Να με πάτε σε κανένα αυτό να... να τελειώνω Και εκείνο Μας Μαζεύστε με Μη επέρου Μη καμαρώνεις Για τη σοφία λέει που έχεις Γιατί εγώ στην έδωσα τη σοφία Επειδή εσύ σοφία Μη επέρου Ξέρεις πέντε πράγματα Μη καμαρώνεις Και το λέει για όλους μας γιατί βλέπεις εγώ ξέρω λίγα θεολογικά Εσύ μπορεί να ξέρεις λίγα επάνω στην εργασία σου Ο άλλος ξέρει, μπορεί να ξέρει λίγα επάνω στο εμπόριο που είχε το μαγαζί του Ο άλλος μπορεί να ξέρει λίγα επάνω στην οικογενεια Η άλλη μάνα που είχε πολλά παιδιά μπορεί να ξέρει πέντε πράγματα παραπάνω για τα παιδιά της ΜΗΝΕ ΠΕΡΟΠΗ transmissions Τι πάρουν ό,τι ξέρεις ο Θεός σου άνοιξε το μυαλό και θα ξέρεις γι' αυτό μην καμαρώ και κυρίως είδατε τι είπε ο Κύριος στους μαθητές Του μην παρουσίαστείτε λέει ως δάσκαλοι είσαι στην οδη δάσκαλος ποιος ο Χριστός εγώ μόνο ο Χριστός είναι δάσκαλος εγώ δεν είμαι δάσκαλος εγώ είμαι αθλιότερος από σας και ελεηνότερος από σας και πιο μαθητευόμενος από σας ένας είναι ο δάσκαλος Και δάσκαλος ποιος είναι Αυτός που φέρει τη σοφία Και αυτός που φέρει ο έχουν τη σοφία Όχι μάλλον ο εχουν Αυτός που είναι πραγματικά η σοφία Είναι ο Χριστός Αυτός είναι δάσκαλος. Εμείς όλοι οι άλλοι Είμαστε τι είμαστε Μαθητούδια είμαστε Και λέμε Θεέ μου μου Δώσ' μου, σοφία Να βγω και εγώ στο κήρυγμα Να πω πέντε πράγματα και από εκεί μέχρι εδώ που έρχομαι και με βλέπετε να τραυροκοπιέμαι αυτό λέω στον Θεό, Θεό μου, τώρα πες μου τι πρέπει να πω πες μου τι πρέπει να πω γιατί εγώ δεν ξέρω τι να πω μου, μου στρίψε λίγο τη βίδα, τα χάσα yeah, θα σας κοιτάω σαν παλαβός και εσείς θα με κοιτάτε και θα πείτε μαζεύτε τον να πάμε τώρα, τελείωσε, κλείστε την ένταση το χάσε το μυαλό του Πούθε η σοφία η σοφία εκ του, εκ του Θεού έστει μην επέρου λοιπόν μην καμαρώνεις για αυτά που είπες μην κορδώνεσαι και μην ζητάς συγχαρητήρια εγώ είδες εγώ ε είδες εγώ τι τούπα είδες εγώ πως μίλησα ε? είδες εγώ η χάρις του Θεού αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος όχι εγώ η χάρις του Θεού η οποία ενικεί μέσα μου η χάρη του Θεού που μένει, κατοικάει, κατοικεί, ζει μέσα μου αυτή η σοφία του Θεού με έχει οπλήσει και με κατευθύνει έτσι εν πάσες τεσοδί σου γνώριζε αυτήν δηλαδή σε κάθε σου βήμα λέει σε κάθε σου βήμα να δέχεσαι ότι ό,τι κάνεις καλό είναι του Κυρίου, δικό σου δεν είναι τίποτα Ό,τι κάνεις καλό στη ζωή σου Εγώ έκανα, εγώ έφτιαξα εγώ εκείνο, εγώ, όχι, κόφτω το εγώ κόφτω Το εγώ κόφτω, από βαλέτο μέσα από το λεξιλόγιο σου Από βαλέτο όχι εσύ Η χάρις του Θεού Εν πάσες τεσοδή σου Γνώριζε αυτήν Να την παραδέχεσαι λέει αυτή τη χάρη του Θεού Γιατί αυτή η χάρη του Θεού Σε κάθε σου βήμα Αυτή είναι που σε βοηθάει να κάνεις το σωστό Ό,τι σωστό κάνεις Ή να ορθοτομεί Τα σοδού σου ο δεπούσου μη προσκόψει αυτή η χάρις λέει του Θεού έρχεται κοντά σου και σε βοηθάει να μην παραπατήσεις να μην στραβοπατήσεις να μην ξεφύγεις για θυμηθείτε κάτι το ζήσαμε τη Μεγάλη εβδομάδα γιατί έπεσε ο Πέτρος το θυμάστε αυτό γιατί αρνήθηκε ο Πέτρος των Χριστών σας τα έχω ξαναπεί αυτά γιατί τον αρνήθηκε τον Χριστό γιατί το πήρε πάνω του και όταν ο Κύριος προέβλεπε και τους έλεγε ότι αυτή τη νύχτα που έρχεται όλοι θα με καταλήψετε, τρέχει ο Πέτρος με εγωισμό με εγωισμό και αν όλοι λέει Χριστές σε εγκαταλείψουν εγώ στηρίξω πάνω μου εδώ εγώ δεν σ' αφήνω εγώ εγωισμός εσύ που καμαρώνεις του λέει δεν θα περάσουν λίγε ώρες και θα με εγκαταλείψει, θα με αρνηθείς επισήμως, τρεις φορές. Γιατί, γιατί ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, διότι εκείνη τη στιγμή ο Κύριος την πήρε τη χάρη του από πάνω. Εγώ είμαι δεν μπορώ να συνεργαστώ. Εγώ είμαι εγωιστές δεν μπορώ να κουβεντιάσω. Για πήγαινε ρε παλικαρά, για πήγαινε να δούμε και τον βλέπει αυτόν τον παλικαρά. Τον βλέπεις μετά από λίγο να στέκει μπροστά σε ένα κοριτσάκι Πεδίσκι δεν λέει Πεδίσκι Ένα κοριτσάκι, μια πυρετριούλα ήτανε Πεδίσκι Και έτρεμε σαν το ψάρι έτσι; Εσύ είσαι... Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Για πήγαινε ρε παλικάρα Εσύ που σηκώνεις το αναστημά σου Εσύ που λε θα τα καταφέρει Εσύ που λες ότι είσαι ο για πήγαινε να δούμε τι θα καταφέρεις Για να πάρω λίγο τη χάρη μου από πάνω σου Για να σε πάρω γιατί πήρες πολύ αέρα Σαν να του λέει ο Κύριος Πήρες πολύ αέρα για, για να σου πάρω λίγο τη χάρη μου Να δω τι θα καταφέρεις Και τι κατάφερε Αυτά που κατάφερε Τελειώνουμε αγαπητοί μου αδερφοί Και εάν θέλει ο Κύριος το ερχόμενο Σάββατο και πάλι είναι εδώ, να συνεχίσουμε. Ο Θεός να είναι μαζί σας, Χριστός Ανέστη.